Πολλά και η γη μέσα από το νου μου, φαίνεται ωραιότερη Ωραιότερη μέσα τους χρυσούς ατμούς Πέτρα η κοφτερή, ωραιότερα τα μπλάβα των ισμών και οι στέγες με τα κύματα ωραιότερες, οι αχτίδες όπου δίχως να πατείς περνάς. Αΐτιτι <Καισίες> όπως η θεά της πάνω από τα βουνά της θάλασσας. σε έχω κοιτάξει Της λέει ο Baby Huey που ακούμε εδώ Και μου αρκεί Μου αρκεί Να έχει ο χρόνος όλος αθωωθεί Μες στο αυλάκι που το πέρασμά σου αφήνει Σαν αδελφίνη πρωτόπιρο Να ακολουθεί Και να παίζει με τάσπρο Και το κιανό Η ψυχή μου τις διάβαζε εδώ ο Baby Huey Λίγο από το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελίτη. Πάρα πολύ κιανό θα υπάρξει εδώ στην Ακροβασία την πρωτη σήμερα άκρος ταξιδιάρικο το σκηνικό για τις εποχές και τις μέρες που ήρθαν και έφυγαν για τη σεζόν που τελειώνει και για το καλοκαίρι που έρχεται για να μείνει πάντα λίγο πιο πολύ και όμως μας φαίνεται πως μένει στην παρέα μας ελάχιστα λιγότερο One, two, Νίκη, νίκη, νίκη, όπου έχω νικηθεί πριν από την αγάπη και μαζί, λέει ο Ελίτης. Μέχρι και ο Νίκο Κέιβ εδώ έχει πάρει στίχους φιλαράκι. Ο Νικόλας και αυτός αφιερώνει στην Νίκο Κέις Πρώτη τελευταία φορά που θα τις αφιερώσει για φέτος. Πρώτα τελευταία συντροφιά λοιπόν για τη σεζόν που τελειώνει με τον Νικόλα Σκλαβενίτη να μαεστρεύει υπερηχητικά του ήχους πίσω από την κονσόλα με τον Λουκά Παναγιωτόπουλο να σας υποδέχετε με πραότητα στο 2113659995 Με πόλική πραότητα, μπόλικη αλληγορία και ακόμη περισσότερα δώρα Νικόλα Σαντρουλάκης ενώπιον του μικροφόνου υπεύθυνος μουσικής επιμέλειας και φυσικά τη ευθύνη για όλα τα κακοσκήμενα μέχρι το ρολόι να Πήρε την ανάσα του ο Νικ Κέιβι, να μα φέρει και αυτό δώρα, δεν ήξερε τι να μα προτοφέρει Σκέφτηκε να πάει εκεί στο χρυσαυγήτικο το περίεργο το συσίτιο. Αλλά φοβήθηκε γι' αυτό. Θέλει να πάρει ο άνθρωπο μαυρομάτικα δασόλια, μαύρα μακαρόνια, ο μαύρο ψωμί ολική άλεση που είναι γυναιό. Σου λέει μην του τα πω απότομα και πεθάνουν οι άνθρωποι από έμφραγμα με τόσο μαύρο γύρω του. Είναι και ο ήλιο ντάλλα, έχουν μαυρίσει λιγάκι τα κορμιά. Κατάλαβε αμαρτία τώρα δηλαδή να χαθούν οι ψυχέ τη ελπίδα του τόπου. Έτσι λοιπόν πρότεινε άλλα δώρα συσκευ κάψα και για να τη βρει Πήρε λόγκους βουνά, ραχούλες Και πελάγι του Ελίτη Ρωμάτικα φασόλια λοιπόν μέχρι να κρασάρει αυτός ο παλιάς κοπής, ο λίγοντη σκουριασμένος εγκέφαλος Τον δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω και εμείς κερνάμε τα καλά Can't Hip αυτή είναι η ζέστη συσκευασμένη up the country Κάνει για όλες τις περιοχές έτσι από την Κρήτη και έχω λόγο που το λέω Μέχρι την ηρωική Ήπειρο με όσα ανθρωποκυνηγητά βιώνει το τελευταίο καιρό. Stay, game, Πρώτη δωράρα τσίτα ταξίδι στην ηρωική μεγαλώνισο. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω σε τίποτα. Λεβεντογένα, πατρίδα του Καζατζάκη, κρέτα ρεζεντες, ρέθυμνο. Διαμονή. Την αξίζετε. No Κλασικά εκτό σχολικών διακοπών και επίσημων αρχείων, όμω, οι καλύτερε είναι οι άλλε ημέρε, οι, οι έμπειρε όταν οι άλλοι δουλεύουν. Εσύ Πα στην αντίθετη κατεύθυνση, κινηματογραφικό σκηνικό, πώ είναι που έρχεται μεγάλη καταστροφή, ε. Και οι ήρωε πάνε στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που δεν έχει την πολιτική κίνηση για να συναντήσουν τα θεριά. Ε. Κατεβείτε προ τα κάτω, και άμα αντιμετωπίστε και ένα θεριό. Μηνόταυροι υπάρχουν ακόμα. Βήμα FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Κρήτη, αποστολή στο 54010, μέχρι το τέλο του Σεπτέμβρη. Ένα ή μία από εσά παίρνει τον έρωτα, το τέρι τη σύντροφο. Αυτόν που κρατά το χέρι και κατεβαίνει κρίτη. Για βουτιέ, μεθεα πώ το είχε πήρε συνήθω κλαβενήτη, η Άντζελά αυτό. Ένα μαυψείο λέει στην Κρήτη, μεθαία τον Ατλαντικό, κάπω έτσι το είχε πει. Δεν θα σα κεράσουμε άντρελα, θα το θέλαμε, αλλά έχουμε τη μάσκα διαφορετικό, δεύτερο δώρο λοιπόν, εκτό από τη λέξη Κρήτη, το κύμα τη μεγάλη φυγή το είμαι υποσκευθεί. Από αύριο θα υπάρχει στο διαδίκτυο για να κερδίσουν, ένα σημείο που εσά κερδίζει τριπλή συλλογή πρώτη φορά νομίζω συμβαίνει αυτό, 45 κομματάρε για τις τι διακοπέ, ό,τι έχουμε ακούσουμε υπάρχει μέσα εκεί και τώρα δεν θέλω να σας πω περισσότερα μπορεί να βρείτε μέσα από Καλέξικο μέχρι Καποσέλα και από Μπομ Dylan μέχρι Τζάνις Τζόμπλιν μέχρι Λίφ Fields. σιγά σιγά θα τους ακούσουμε όλους και όλες σήμερα και αύριο έτσι θα πάμε με ένα κύμα με αρχή, με μέση, με σκάσιμο ένα ωραίο φινάλι και ξανά τραβιέται το κύμα για να ξαναρχίσει βήμα FM και ενώ ονοματεπώνυμο κύμα Τριπλή συλλογή για έναν ή μία από εσά και Βήμα FM. Και ενώ Κρίτη για το ταξιδάκι μέχρι το γλυκό γραφικό ρέθιμνο δώρα είναι αυτά, final είναι αυτό, να το τιμήσουμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Golden Hall Απολαύστε την πιο hot εποχή του χρόνου Με μοναδικές εκπτώσεις έως και 60% Σε επώνυμα brands Golden Hall First of all Μέγιστη χρεώση πάρκινγκ 3 ευρώ Και επιπλέον των εκπτώσεων 15% κέρδος με την κάρτα Yes Έως 31 Αυγούστου Στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις Γιαννάκη Yes 6 τώρα Ωραία θάλασσα ε? <laughs> Μου δίνεις το βιβλίο μου σε παρακαλώ Σκέφτεσαι καλοκαίρι Σκέψου βιβλία Βιβλίο ανοιχτό Λόγω διακοπών Όσδελ. Να βγάζεις το χέρι από το αυτοκίνητο όταν τρέχει Μια βουτιά από το βράχο Να περπατάς ξυπόλυτη στην άμμο Να κάνεις ποδήλατο Χωρίς χέρια Στην κατηφόρα Να βγαίνεις έξω στη βροχή Χωρίς ομπρέλα. Να κλείνεις τον υπολογιστή. Να κάνεις κούνια και ας έχεις μεγαλώσει. Να λύνεις τη γραβάτα. Παρασκευή. Ελεύθερο Έλευθερο κάμπινγκ. Το... Στη μέση του ποδένα. Τον καθένα. Ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμά την Τράπεζα Πυραιό σημαίνει να έχει και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλέ αποδόσεις. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την Προθεσμιακή Κατάθεση Απόδοση και Ελευθερία που σου προσφέρει αυξανόμενο επιτόκιο, το κεφάλαιο σου διαθέσιμο κάθε μήνα και μηνιαία απόδοση τόκων. Μάθετε περισσότερα στο διευρυμένο δίκτυο των 1200 καταστημάτων τη Τράπεζα Πυραιό στην Ελλάδα. Τράπεζα Πυραιό Σταθερή γιατί κινείται.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 Τι καθώς κινείται Λέει εδώ ο Νασ. <Τι> Για ποια να λέει για κάποια μουσα Ερωτική καλοκαιρινή Μήπως λέει απλά για την Υφίλιο Τρομερή εικόνα Από τα δαχτυλίδια του Κρόνου Μια αγή, μια μικρή κουκίδα Σαν χαλασμένο πίξελ, Στην εκτύπωση της σελίδα. Αυτά είναι τα ωραία και που μας παρακολουθούσαν οι πράκτορες μέσω στο διαεπικτύου Τώρα μας παρακολουθούμε Βλέπουμε τον εαυτό μας από τόσο μακριά Άστασα μέχρι τον χρόνο η Νάσα Βγάζουμε φωτογραφίες στον εαυτό μας Ξέρετε καλοκαίρι είναι φωτογραφίες με μαγειό κτλ Όμορφα, διασκεδαστικά Ό,τι κάνει καθένας, ό,τι δεν κάνει, ό,τι ονειρεύεται να κάνει και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι άμα πα αρκετά μακριά, όλα όσα κάνει φαίνονται πάρα μα πάρα πολύ μικρά, δύσκολο να τα ξεχωρίσει, δύσκολο για να τα απολαύσει, όλα είναι δύσκολα και όμω όλα είναι ωραία, μπορεί να μην τα παίρνουν μάτι οι εξωγήινοι από μακριά, είναι όμω δικά μα, τα ευχαριστείόμαστε και ταξιδεύουμε για να τα βρούμε επαθαπλάκα, έχουμε πει στην καρδιά των εφημερίδων, είναι οι πιο ενδιαφέρουσε ειδήσει, οι λιγότερο, αν θέλετε έτσι, του, του, του, του αλλά του ταξιδιού. Δέσε εδώ τώρα τι πας. Αμερικανός, ντάν μακμάνους, επαγγελματίας, εωροπτεριστής, υπτάτε με ένα μικρό παραπέντε, του είχαν βρει προβλήματα υγείας, λέει. Το μόνο αποτελεσματικό φάρμακο ήταν το μικροσκοπικό σκυλάκι σύντροφο συνοδοιπόρος ταξιδευτής. Οι δυο του λέει πετάνε αχώριστοι σύντροφοι βρείτε και εσείς το έτερον νύμιση διότι όλα τα άλλα είναι δύσκολο να έρθουν. Δώσει τη δώσει, δώσει τη δώσει η απογείωση δύσκολο να λάβει χώρα. Επομένως βάσταμε ένα σεβαστό να ανεβούμε το βουνό και άμα που κάτω έχει θάλασσα ρίχνουμε και καμία μπόμπα με τα πόδια μαζεμένα. <Τι> Πόρτα το κλειδί και φρόντισε να είναι μαύρο, να βραχυπλώσουν οι χρυσαυγίτε και κατά τα άλλα οι πόρτε θα ανοίξουν μια χαρά. A... Κι άμα σας έχουμε πάρει λίγο παραμάζωμα με τι προτάσει διακοπών, μουσικών και ταξιδιών, και όσοι μείνετε πίσω, μου με φοβάστε, υπάρχουν ιδέε. Εγώ το σκέφτομαι, το προτείνω ανεπιφύλακτα να μαζευτούμε εδώ λίγο πιο κάτω στη Μιχαλακοπούλου. Είναι και το φοβερό συντριβάνι ε, πίσω από το χέλιο. Τώρα πετάγονται νερά πάνω. Να σου πω, Γιατί οι Γάλλοι καλύτεροι είναι που έχουν τα 35 για να κάνουν μπάνιο στα συντριβάνια μπροστά από τον πύργο του Άιφελ. Ε, να μαζευτούμε ένα ρετρό παλιό μαγείο, ακόμα και μεταχειρισμένο. Να θυμίζει έτσι λίγο σύξτι, και όλα εύκολα γίνονται. Γίνεται και ακόμα και και μπορεί να γίνει αυτό το συντριβάνι. Πετάει ο πίδακας του νερού Βέρι Παριζιάννη της δεκαετίας του 60 Όλα άμα τα δεις από την κατάλληλη σκοπιά Είναι απολαυστικά Και δεν χρειάζεται και τα καινούργια γυαλιά της Google Που βλέπω εδώ που θα αλλάζουν τη ζωή Πραγματικά Θα κάνουν τις εικόνες που εισέρχονται Στον αφιβληστροειδή να έχουν φιλτραριστεί Να έχουν βελτιωθεί να έχουν γίνει ακριβώς έτσι όπως τις ονειρεύεσαι. Μέχρι και φακή επαφής με σκίαση. Τρομερό σου ξέ, σε απαντάχου τρωεκανούς. Οι γέτες ποδιγέτες θα έχουν αυτοί οι φακοί, ε. ακόμα και όταν θα είναι νύχτα έξω, σκούρος ο φακός, δεν πειράζει το μόνη ταξιδεύει και στον αυτόματο. Μουσική πολλές χρησιμότητες που λες θα έχουν αυτά τα νέα ψηφιακά γυαλιά, πάρα πολλές εφαρμογέ. θα μπορεί να τα φοράει ας πούμε ο φοιτητής ο οποίος έχει αποτύχει ή ο οποίος βλέπει τη σχολή του ή ο μαθητής στο σχολείο του να έχει έτσι ένα μικρό προβληματάκι κάτι σε στήλου και το ε, τα βλέπει όλα διαφορετικά you, και αφού μιλάμε για δεκαετίας 60 και 70 δεν έχουν και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αυτές οι παρεστισιογόνες δραστηριότητες αρκεί να μην βγάλει τα γυαλιά ποτέ ή να μην τα βραχει διότι θάλασσα υπάρχει πολύ γύρω μας Με οβαστε όμως μια μέρα θα θυμόμαστε όλα αυτά και θα γελάμε και θα ερωτευόμαστε και θα εξασκούμε τις αισθήσεις μας με ή χωρίς Ψηφιακά διαστημικά γυαλιά και θα ευχαριστιόμαστε όλε τι μικρέ και μεγάλε αναλώσιμε απολαύσει τη ζωή και θα γλεντάμε και θα γλεντάμε ακόμα και με τα μικρά και με τα ταπεινά. Αρχίζει να βρείτε αυτήν και αυτόν που θα το απευθύνεται, αυτό που λένε εδώ οι Black έτσι, τίποτα άλλο, κανείς, καμία άλλη εκτός από σένα Το βασικό είναι να βρούμε το στόχο, παιδιά Διότι πολλά από τα προβλήματα είναι παρκτά Άσε αυτά που έρχονται από έξω προς τα μέσα Να τα φιλτράρει το γυαλί, η αντιλιά, το κλείσιμο του ματιού Ή το φευγό που φοβάται Το θεριό, το Γιάννη και το φίλο μας τον Αμερικανό, τον Ιπτάμενο <Το Οι μουσικέ είναι με το μέρος μα τα ταξίδια επίσης dese do, asumo. γενιά απόγονος Bob Marley κι όμως το και με το παραπάνω. Cause every day we paint the bright, it's a little sacrifice. Jamie, see the diamond fruit. Ooh, yeah, we're jammie, a jammie. The thing, the diamond was the thing of the past. Ooh, ooh, jammie, a, gentleman, a gentleman. And I hope the time is gonna last. Holy Manzan. Holy oh, Monsiah, yeah. just the cities in Monsiah, yeah. and the rule of creation. yeah, A hey, diamond, up and up and down, a diamond, a diamond, a diamond. I want a diamond with you the And the I want to I want to the the the the I Just in And I root a creation well μέσα σ' όλα ήρθε κι ο Σαββιόλα Άξιος το περιμέναμε χρόνια Διότι ταιριάζει έτσι ο Σαββιόλα Στη χώρα που έχει μάθει να τα κάνει όλα Η δική μας χώρα τα κάνει όλα οι Βόροι περιμένουν τώρα από το Θείο βρέχος σε 5, 10, 20, 30, 40, 70, 80 χρόνια. Όποτε πάρει την εξουσία, το θόκο και το στέμα, μόνο μη μοιάσει του καρόλου στο πρόσωπο. Κυκλοφόρησε μια συγκλονιστική φωτογραφία στο διαδίκτυο. Είναι από αυτά τα ωραία που λέμε, οι ωραίε αλλοιώσει τη ζωή, όπω τα γυαλιά, τα ψηφιακά που περιμένουμε. Να έχει να την ακούς όπω θα την ακούσετε και όσοι είπα το ταξίδι, το μεγάλο. Βήμα FM και νό, πόνυμο, Κρήτη αποστολή στο 50 54010. Ένα σημεία από εσά κερδίζει την ταξιδάρα. Κρεταρέζδεν είναι αυτό. Ρέθυμνο είναι αυτό. Πλατανιά είναι αυτό. θάλασσες υπάρχουν και μουσικέ επίση. Κερνάμε την τριπλή κασετίνα. Διπλό δώρο. Βήμα FM και ονοματεπώνυμο. Κύμα. Αποστολή στο 54010. Και για του μερακλείδε και τι πονηρέ, βάλτε τα και τα δύο. Βήμα FM και ενό ονοματεπώνυμο. Κρήτη. Κύμα 54010. Κιάμα. Δεν σας ταξιδέψει μόνο το κύμα, μη φοβάστε, έχουμε άλλη μισή ώρα. Οι Κινέζοι σιγά σιγά γυρνάνε τον ποταμό το μεγάλο προς τα πίσω. Εμείς θα γυρίσουμε το χρόνο μέχρι να γράψουμε ένα κατάλληλο μονόγραμμα. Πίσω έχω σημαδέψει ένα νησί Απαράλλαχτο εσύ Και ένα σπίτι στη θάλασσα Με κρεβάτι μεγάλο Και πόρτα μικρή Έχω ρίξει μέσα στα άπατα μια νυχών Να κοιτάζομαι κάθε πρωί Όταν ξυπνώ Να σε βλέπω μισή να περνά το νερό και μισή να σε κλαίω με στον παράδεισο. και the Mad Bug Club, κάτι ξέρει εδώ πέρα με τα bugs, με τα ζουζούνια, με τα κουνούπια τα οποία ύπτανται και μέσα στην κύβωτα του βήματο. Μεγάλο το βαπόρι, μονάχα πρόσφεξε γιατί έχει μια μικρή τρύπα, μα λέει το κομμάτι. The hole in the boat, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Το σύνδρομο τανικού υπάρχει όπω υπάρχουν και οι μεγάλε Ναπολεόντιε. Οι σκέψεις βλέπω εδώ πέρα, φοβεροί οι Κινέζοι. Ε, πα, πα, πα. Θέλουν τώρα να πάνε το Ιάνγκ αντίστροφη κίνηση προς τα πάνω, κατάλαβες. Σου λέει τόσα χρόνια σινεμά... Βέβαια, ζω στο rewind και γύρνα και προ τα πίσω. Γιατί να μην το εφαρμόσουμε και στη φύση. Κατάλαβε. Άμα είναι μεγάλο ο πληθυσμό, μεγάλο ο λαός όλα τα καταφέρνει. Εντάξει, τώρα λίγη λογοκρισία, λίγα θέματα, λίγη φτώχεια, εκεί με το παιδί, αναγόρικο γόρικο. Αυτά όλα είναι στα ψηλά γράμματα. Κατάλαβε. Στα ψηλά. Εδώ, α πούμε, Βραζιλία, έτσι πήγε μέχρι και ο Πάπα. Δεν. Τα προβλήματα είναι άλλοι. Τα άλλα αυτά στα ψηλά. Στα ψηλά του Αμαζονίου, τα δέντρα, ξέρετε. Και από κάτω, εμεί νομίζουμε ότι υπάρχει τρομερός πλούτος Και άμα δει ντοκιμαντέρ, βλέπεις ότι το να ζουζούν οι και όλα μαζί, μαζί με παπαγάλου. Και ότι υπάρχει από μέσα πούμε, πανίδας και χλωρίδα. Τι άπομα, υπάρχει το πούμα, ε! Και το πούμα μαζί με τους παπαγάλου. Και αυτό πηγαίνει και τρώει άργυλο. Πρόσεξε το ΡΑΗ διότι ο Άργυλος αποτοξινώνει Διότι στο δάσος είναι όλα τοξικά Για να αυτοσυντηρηθούν Και για να περιορίσουν τα λάθη των μεγάλων πληθυσμών Σιμώντε Μπολιβάρ Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1783 Δεν έκανε πουρα Αυτά ήρθαν αργότερα Απελευθερωτής της Λατινικής Αμερικής Από τον Ισπανικό ζυγό Και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών Της Νότιας Αμερικής Εντάξει, κάτι έγινε, βρεσιμόν έγινε, ήρθε ανάπτυξη, ήρθε βιομηχανία, εντάξει. Τώρα λίγο λαθρεμπόριο, λίγα ναρκωτικά, λίγη φτώχεια, φαβέλες, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. <σχελίδι> Βαργέ με, βαργέ με, βαργέ με, βαργέ με, να σ' αγαπώ Άρα μπορεί, βαργέ με πια να λέω, μες τη ζωή μου δεν έχω σκοπό να αγαπώ τόσο βαθιά, να σου να τλαίω Τι να τις κάνεις τις δεσποσίνες αυτές τις κυκλοθυμικές, τις περίεργες, τις καλοκαιρινές. Μέρι Λό εδώ και σου λέει ό,τι και να κάνεις εσύ εγώ βαριέμαι αφόρητα μαζί σου και με όλα όσα μου φέρνεις. σαγαλίδα μουσα ξέρετε από αυτές τις ερωτικές, τις κινηματογραφικές που τώρα δεν θα μπορούν ούτε καν να κάνουν ένα τσιγάρο στην παραλία. Εκεί σιγά σιγά τα εφαρμόζουν, δεν είναι αρκετά νότιοι και η Μαριζόλ Τούρεν... Υπουργός υγείας, του Φρανσουά Ολάντ κόβει το τσιγάρο στις παραλίες Σου λέει δίνεις το κακό παράδειγμα στα παιδάκια, στα καβουράκια, στα βοτσαλάκια Σωστή Οι Γάλλοι κόβουν το τσιγάρο παντού ε, Εμείς κρατάμε το τσιγάρο διότι η βαρεμάρα είναι μεγάλη, κατάλαβε. Είναι και η ανεργία, τέτοια. Α πούμε, κλείνουν τώρα σιγά-σιγά και ένα Δήμο, είτε ηθελημένα, είτε από τι συγκυρίε, μαζί με κάποια σχολεία, μαζί με κάποια πανεπιστημιακά τμήματα, οι βάσει πέφτουν. Μονάχα το ντουμάνι ανεβαίνει. Είναι αυτό το κινηματογραφικό που λέγαμε και χθες, δεκαετίες 60-70, τότε που ήταν όλοι καταχρίσεις τσιγάρα, αυτά, ελεύθερος έρωτας κτλ. Και η δροτσίλα στο σώμα δεν είχε έρθει ακόμα το κλιματιστικό, κινηματογραφικό, ερωτικό το κλίμα, όμως είχε και κάποιες συνέπειες... Είχε συνέπειες υγεία για πολλούς Είχε συνέχειες προβληματικής μεταπολίτευσης Όχι μόνο για τη δική μας τη χώρα Για αρκετές που έχουν συνασπιστεί Σε αυτή την κρίση του 21ου αιώνα Και που άμα το καλωδείς ξεκινάει Καμιά 25-30-40 χρόνια πίσω ε. Η λύση είναι τα ταξίδια Μία είναι η μάνα, η γη. Που δεν έχει ανάγκη κανέναν με τάσει μιας μικρής ανεξαρτητοποίηση ανέκαθεν η Θεότρολή Κουζουλή Κρητική. Η τεκτονική πλάκα μας κατεβάζει σιγά, σιγά προς Αίγυπτο. Έτσι είναι αυτά. Ή θα βοηθήσουν οι μεν του δε ή οι δε θα πάρουν παράδειγμα από τους δε. που, που φοβούν την Αίγυπτο έχουν που έχουνε τα προβλήματα οι άνθρωποι. Γι' αυτό θα ταξιδέψετε εσείς για να βοηθήσετε την κατάσταση. Βήμα FM και εννοώ ονοματεπώνυμο Κρή και αποστολή στο 54010 Διαμονή είναι εξαιρετικός ο προορισμό. Ρέθιμνο είναι αυτό Πλατανιάς είναι αυτό Κρέτα Ρέζιντενς είναι αυτό και σας περιμένει μαζί με τις μουσικές που θα ακούτε στο πλοίο και αυτές κερασμένες από την εκπομπή Ό,τι έχετε ακούσει σήμερα υπάρχει και άλλα πολλά θα τα πούμε και στη συνέχεια Βήμα FM καινό, ονοματε Κύμα, αποστολή στο 54010 και ημερακλίδες και οι πόνειρές και, και κρίτη και κύμα πριν και ενώ 54010 όλο στην αρχή με βήμα FM για να δω θα το καταφέρετε έτσι πολύπλοκο που σας το πά. Πώς είναι αυτές τις εκπομπές που λέει για να κερδίσετε πρέπει να λύσετε το γρίφο, ξέρω εγώ. ερώτηση ξέρω εγώ Παλιά εκεί πετούσαν έτσι Ανθρώπινες ψυχές και κορμιά Και τώρα συμβολίζει στο λεξικό Την έννοια κατάχαζος και επικίνδυνος Σε πιο γκρεμό που το, το ρίχναν αυτό Μουσική <Τι>, αν δεν θέλετε κάτι. Και άδε, έχουμε Ποιο είναι ας πούμε το φάρμακο μ? το οποίο το παίρνει, σε γιατρεύει, μετά σε επιδεινώνει και μετά χρειάζεται να πάρει το ίδιο για να σε γιατρέψει, για να σε επιδεινώσει. Ξεκινάει από έρω, τελειώνει σε α, βρείτε και κερδίστε. Σαν δεν το ακούσετε εύκολα αλλού Σε τέντα είναι η διασκευή Αφιερωμένο ψυχείτε και σώματι Σε αυτά τα τρελόπαιδα τους Nirvana Βάσεις πέφτουν και αν τα νιάτα βιώνουν μια κατάθλιψη και μια μελαγχολία μη φοβάσαι Από το ίδιο το μαραμένο το φυτό ανθιελπίδα φοβερό Και αυτό στα σημερινά νέα τα βρίσκεται και διαδικτυακά Έλληνε Ολυμπιονίκες τη βιολογίας φοβερά τα παιδιά Σάρωσαν στην 24η Παγκόσμια Ολυμπιάδα πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία Υπάρχει αυτή η νεολαία που είναι εδώ και είναι η ίδια νεολαία που καμιά φορά βλέπει και λε, α πούμε, πάπα από τα ποτά του πίνουν εξενυχτά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι τα ερεθίσματα. Είναι διαφορετικά τα ερεθίσματα, είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά και στην τέχνη. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Σιγά σιγά μετά το όνειρο που θυμάμαι του Μιχαήλ Μαρμαρινού που του είχε κατεβάσει στο μετρό. Τώρα οι τραχήνιες του Εθνικού Θεάτρου έκαναν τη βόλτα. Του βγήκαν οι γυναικάρε του χορού, αυτέ οι φοβερέ του Εθνικού μαζί όλο ο Θεάτ ιδεών. Έτσι, αυτή είναι η φιλοσοφία του καλοκαιριού, είτε υπάρχουν οι προορισμοί, είτε θα είναι summer in the city η κατάσταση. Για σας μπορεί και να μην είναι τελευταία. Ανακοίνωση προ Βήμα FM και ενώ ονοματεπώνυμο Κρήτη. Αποστολή στο 54010. Το ΚΡΙΤΑ ΡΕΖΙΔΕΝ σα περιμένει αγέροχο στο ρέθυμνο, στον πλατανιά να κάνετε τι βουτιέ σα. Και εμεί κερνάμε και τι μουσικέ για το ταξίδι. Ό,τι ακούσετε σήμερα και αύριο και άλλα πολλά. 45 κομμάτια, τριπλή συλλογή. Βήμα FM και ενώ ονοματεπώνυμο ΚΙΜΑ. Ή και τα δύο μαζί. ΒΜΕΦΜ και ενώ ονοματεπώνυμο ΚΡΙΤΗ. ΚΙΜΑ 54010 τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε μια φωτιά ανάβει δεν είναι εμπριστική είναι το ακριβώς ανάποδο είναι δροσιστική και άκρος καλοκαιρινή διατίθεται ελεύθερα δεν υπάρχει ενδυνοσύλληψης Βήμα FM 99,5 Άνοιξε το βήμα σου Για να ταξιδέψεις στους ήχους της Κρήτης θες ένα καλό λιράρι και μια καλή λίρα για να ταξιδέψεις στην Κρήτη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 Λένε ότι αν είσαι από τζάκι είσαι πλούσιο. Εμεί στην Art and Flame Frangos λέμε ότι αν είσαι από ενεργειακό τζάκι είσαι έξυπνο. Γιατί έχεις τη θέρμανση που θέλεις με το χαμηλότερο κόστο τώρα που το πετρέλαιο και τα άλλα είναι αφλησίαστα. Art and Flame Frangos στο Βύρονα. Πρωτοπόρο σε τζάκια ενεργειακά, συστήματα Pellet, σόμπες αερόθερμες, σόμπες καλωριφέρ. Art and Flame Frangos. Καραολί Δημητρίου 26 στο Βίρονα δίπλα στο Δημαρχείο. 2 1076-66-555. Επισκεφτείτε μα σε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 και θα ραγίζουν τα πεζοδρόμια Ευχαριστώ να γίνω ζαργάνα μου Να με περπατήσει το ποδαράκι σου Αυτό το καλοκαίρι αν χρειαστεί Θα τα βάλουμε και με δυνατού Τόσα χρόνια σιδεράς Τέτοιο μπράτσο δεν ξαναδά Τι αστέρισες εσύ μάνα μου Βρε δεν κοίτας τα χάλια σου που σε σαγκεφτές Υπότιτλοι FM And you know, it seems to me that I would be a liar <laughs> if I were to come up to you and say, girl, we couldn't get much higher. να έχω μιλήσει σε καιρούς παλιούς με σοφές παραμάνες και μαντάρτες απόμαχους. Την είναι που έχει τη θλίψη του αγριμιού και την αντάβια στο πρόσωπο του νερού του τρεμάμενου. <Κι> και γιατί, λέει, να μέλει κοντά σου να έρθω, <Κι> που δεν θέλω αγάπη, αλλά θέλω τον άνεμο, αλλά θέλω τις ξέσκεπης όρθια θάλασσας και τον καλπασμό. σένα μόνο εγώ, μπορεί και η μουσική που διώχνω μέσα μου, αλλά αυτή γυρίζει δυνατότερη. Για σένα το ασχημάτιστο στήθος των 12 χρονών, το στραμένο στο μέλλον με τον κρατήρα κόκκινο. Ένα σαν καρφίτσα η μυρωδιά επικρή Που βρίσκει μες στο χώμα και μου τρυπάει τη θύμηση Και να το χώμα και να τα περιστέρια Να η αρχαία μας η γη working, working, hey! Αυτή είναι η γη και δεν έχει ανάγκη ούτε από επίπλα στους προστάτες Ούτε από μυστηριώδεις καντήλα ναύτες Εδώ ο Αλ Γκριν <laughs> ανάβει μια φωτιά και δεν είναι καθόλου μα καθόλου εμπριστική, είναι εντελώς θαλασσινή. Light my fire υπάρχει και αυτό στο κύμα, το τριπλό κύμα που κερδίζει ο Παναγιώτης Σταύρου. Παιδιά όλοι πάρα πολύ καλά για τα άπειρα μηνύματα που έχετε στείλει. Ταξιδάρα στην Κρήτη, που ήρθε τον παρόδο, υπάρχει και μέσα στο μονόγραμμα που έχω ακριβώ μπροστά μου του Δησεαελίτη. Για σένα ούτε το δίκτα μου, ούτε το μανιτάρι στα μέρη τα ψηλά τη Κρήτη λέει τίποτα. Για σένα μόνο δέχτηκε ο Θεό να μου οδηγεί το χέρι Ιωάννα Θεοφανοπούλου. Φρόντισε, ε, να γαλουχήσει το συνταξιδευτή σου, να στα λέει αυτά τα σωστά. Ταξιδάρα, λοιπόν, την κερδίζετε εσεί, στο Credit Residence. Αυτό ήταν Al Green. Αυτό ήταν ο Νίκο Κλαβενίτη που ρύθμιζε με μαεστρία του Ήχου. Αυτό ήταν ο Λουκά Παναγιοτόπουλο, τηλεφωνικό κέντρο που δώσε το γαρίφαλο σταυτίο σαν σκητάλη στην Ελεονόρα Γαριφάλου. Και ήταν και ο Νικόλα Ανδρουλάκης στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και την ευθύνη για τα ακροβατικά κακοσκήμενα από τι 6 μέχρι τώρα. Πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο φινάλε τη σεζόν. Στο badthingslive.net και στο facebook Bad Things Live, η λέξη κλειδί για τον αντίχειρα που κοιτάει ψηλά εκεί στα δαχτυλίδια του χρόνου. Για όσου δεν κερδίσατε τη συλλογή, αύριο θα ανέβει στο διαδίκτυο. Αύριο θα είμαστε ξανά εδώ με ένα ακόμη κύμα. Πριν το διακοπικό φινάλε που είναι αρχή, γιατί κάθε τέλο είναι αρχή και πάει Όλα είναι πιθανά Μέχρι και την Αντέλε εδώ ακούμε Σε ολίγον τι τζαμαϊκάνικη εκδοχή α τους άλλους να περιμένουν το θείο βρέφος. Πήραμε τη μούσα τους Και την πήγαμε και αυτή για μπάνια <ΣΣΣΣΣΣ> Αυτό είναι το σύνθημα μέχρι αύριο Που θα τα ξαναπούμε Να απολαμβάνετε ακόμη και τα σουβλάκια σας Με ύφο χρήστου ζαμπούνι και φυσικά το έτερο με τον αέρα της Πεμιζούνη. Και όσο οι άλλοι ψάχνουν όνομα για το μωρό, εμείς θα μετονομάσουμε το Τζατζίκι Charles και την τυροκαυτερή Εμμανουέλα στην ταβέρνα της Ιδονής, ξέρετε, για πανευρωπαϊκό χαρακτήρα και μια σημειολογική εσάνς στο πικάντικο. Καταίρνα Δράκου αμέσως μετά, Μεσολαβή Ελτίο. Να καλά. I Just...